Με κοιτά, με κοιτά, με κοιτά, κεβερνός Αυτά τα μάτια κοιτούν ανάμεσα στα μάτια μου ρωτούν ταυτόχρονα πάντων κείπου μένουν Μιλάω για την συχνή και κάθετη αντίληψη των πραγμάτων και όχι τη σκοπτική πλευρά του. Αλλά και πάλι δεν μιλώ γι' αυτό Μιλάω για την πλευρά που ακούει και δεν ανοίγει την αποχέτευση να φύγουν τα σάλια Δυστυχώς το ερωτικό στοιχείο δεν μπορεί να αποτυπωθεί εύκολα σε αυτό τον αντιδραστικό τάπητα, ο οποίος δέχεται μεν το κόκκινο ως έφυπο αλλά δεν του δίνει σημασία όταν μπει στην πόλη. Η αδιαφορία δοκιμάζει το καλό μας φίλο, ο οποίος σε στιγμές έντονης δυσαρέσκειας από παρέα, εντείνει τον αγώνα του να προκαλέσει το μούδιασμα, μούδιασμα μούδιασμα μούδιασμα το μούδιασμα Το μούδιασμα... το μούδιασμα των ακραίων στοιχείων της προσωπικής του αγαπημένη. Τούτο προσπαθεί και τελικώς το καταφέρνει με τρόπο την είναι και την καθομιλουμένη. Η οργή καταλαγιάζει, το άλογο χλημιτρίζει το μπουκάλι με τη χημική αλκοόλη δείχνει να το περιμένει. Εκείνος με βυματισμό σταθερό αναφωνεί. ωραίο! έτσι μπράβο, έτσι απλά αχ νομίζω ότι είμαι πολύ κόντα στο να σκεφτώ όλα την επόμενη κουβέντα μου αλλά δεν θα το κάνω